Λόγος 13ος Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος Περί Πολλέ Πολλές φορές ένας από τους κλάδους της πολυλογία, όπως το είπαμε και προηγουμένως είναι και ο παρόν ο οποίος μάλιστα αποτελεί και το πρώτο τέκνο της εννοώ την Ακηδία γι' αυτό και της δώσαμε τη θέση που της αρμόζει μέσα στην άθλια αλυσίδα των παθών. Ακηδία σημαίνει η παράλυση της ψυχής και έκκλησης του νου, οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση, μίσος προς τις μοναστικέ υποσχέσεις. Η ακηδία είναι ακόμη αυτή που μακαρίζει τους κοσμικούς, που κατηγορεί το Θεό ότι δεν είναι ευσπλαχνικός και φιλάνθρωπος, που φέρνει την ώρα της ψαλμοδία και αδυναμία την ώρα της προσευχής. Αυτή είναι που μας κάνει σιδερένιος στα διακονήματα, αόκνους στο εργόχειρο, σπουδαίος στην πρακτική ζωή της υπακοής, εν αντίθεση προς τη θεωρητική ζωή της ησυχία. Δεύτερον, άνδρας που ασκεί τη ζωή της υπακοής δεν γνωρίζει τι σημαίνει ακυβεία, διότι φτάνει στα πνευματικά μέσω των αισθητών, τα οποία αισθητά δεν φέρνουν ακιδία. Τρίτον, το κοινόβιο είναι εχθρός της ακιδίας, ενώ σε έναν ησυχαστή η ακιδία γίνεται σύζυγος αιώνιος. Δεν θα τον αποχωριστεί πριν από το θάνατό του και πριν έρθει το τέλος του θα τον πολεμά καθημερινά. Μόλις αντικρίσει το κελί του ησυχαστού εμιδίασε και αφού τον πλησίασε, αίσθησε κοντά τη σκηνή της κινήτης. Τέταρτον. Ο ιατρός επισκέφτεται τους ασθενείς το πρωί, ενώ η κιδία τους ασκητές το μεσημέρι. Η ακιδία προτρέπει στο έργο του ξενοδόχου και παρακαλεί να γίνονται εργόχειρα για να προσφέρονται ελεημοσύνες. Παρακινεί να γίνονται με προθυμία επισκέψεις τους ασθενείς, Υπενθυμίζωσα το λόγο του Κυρίου «Ισθένησα και ήλθατε πρόσμε με» Ματθέου 25 κεφάλαιο στίχος 36 «Μας παρακαλεί να πηγαίνουμε στους λυπημένου και στους ολιγόψυχους» «Παραμυθήστε τους ολιγόψυχους» 1η Θεσσαλονικής 5ο κεφάλαιο Πρώτη Θεσσαλονική, 5 ο κεφαλαιο του αποστολου παυλου μας λεει αυτη η ολιγοψυχη ενώ η στάμεθα στην προσευχή μας υπενθυμίζει διάφορα αναγκαία πράγματα και χρησιμοποιεί κάθε τέχνασμα ώστε να μας αποτραβήξει από εκεί σαν με ένα καπίστρι, με κάποια αιτία εύλογη, αυτή οι παράλογι Πέμπτον, ο δαίμονας της ακυδίας, στο μοναχό τον οποίο έχει καταλάβει, δημιουργεί τις τρεις πρώτες ώρες πρώτη δηλαδή, τρίτη και έκτη, μια κατάσταση φρίκης, πονοκέφαλο και πυρετό και ανακάτωμα του στομάχου. Μόλις έρθει η ενάτη ώρα, παρατηρείται κάποια μικρή βελτίωση. Μόλις τροθεί η τράπεζα, αναπηδά ο μοναχός από το στρώμα του. Μόλις έρθει η επόμενη ώρα της προσευχής, αισθάνεται πάλι από το σώμα του. Μόλις σταθεί να προσευχηθεί, η ακιδία τον βυθίζει πάλι στον ύπνο και με άκερα χασμουριτά του αρπάζει από το στόμα το στίχο της προσευχής. Έκτον, όλα τα πάθη καταπολεμούνται με μια αντίστοιχη αρετή το καθένα. Η ακιδία όμως είναι για τον μοναχό ένας ψυχικός θάνατος που περιέχει όλα τα κακά. Έβδομον. η ανδριά ψυχή κατόρθωσε να αναστήσει τον νου που ήταν νεκρός. Η ακιδία όμως και η οκνηρία κατόρθωσαν να διασκορπίσουν όλο το πλούτο της ψυχής. Όγδον Εφόσον και η ακηδία είναι ένα από τα οκτώ πρωταρχικά πάθη της ψυχής και μάλιστα το βαρύτερο, ας το αντιμετωπίσουμε και αυτό αναλόγως όπως και τα άλλα. Πλην α προσθέσουμε και τούτο. Όταν δεν γίνεται ψαλμοδία και ακολουθία, η ακηδεία δεν παρουσιάζεται. Και όταν τελειώσει ο κανόνα τη προσευχή, τότε ανοίγουν οι οφθαλμοί. Ένατον. Τον καιρό τη ακηδεία φαίνονται οι βιαστέ, οι πνευματική βιαστέ και τίποτε άλλο δεν προξενεί στο μοναχό τόσους στεφάνους όσο η αικηδία. Πρόσεξε καλά και θα την αντιληφθείς, να μην αφήνει τα πόδια σου σε όρθια στάση και να μας πρόχνη Να μας σπρώχνουν τα καθόμαστε, να γέρνουμε στον τοίχο. Μας προτρέπει επίσης να κοιτάζουμε έξω από το παράθυρο, δημιουργώντας φανταστικά χτυπήματα και βήματα ποδών. Εκείνος που πενθεί τον εαυτό του, δεν γνωρίζει τη θα πει ακυβεία. Δέκατον Ας δένεται κι αυτός ο τύρανο με τη μνήμη των πτεσμάτων και ας δέρνεται με το εργόχυρο. Και αφού συρθεί με τη σκέψη των μελών των αγαθών και σταθεί εμπρό μας, ας ερωτάται καταλήλως. Λέγεμπας λοιπόν και εσύ, παράλυτε και έκλειτε, ποιος είναι ο κακός γονέας σου, ποια είναι τα τέκνα σου, ποιοι είναι αυτοί που σε πολεμούν και ποιος είναι ο φωνευτής σου, αυτός δε ο δαίμονας της ακυδίας, αναγκασμένος, από όλα αυτά θα μας αποκρινόταν. Εγώ σε αυτούς που ασκούν πραγματικά τη ζωή της υπακοής, ούκ' έχω όπου την κεφαλήν κλίνε. Σ' όσου έχω τόπο, τους ευρίσκω στην ησυχία και συζώ μαζί τους. Οι δικές μου μητέρες, λέει η ακηδία, είναι πολλές και διάφορες. Άλλοτε η ψυχική αναισθησία, άλλοτε η λησμοσύνη των άνω και μερικές φορές η υπερβολική κόπωσης, είτε ψυχική είτε σωματική. Τα δικά μου τέκνα είναι... Οι μετακινήσεις από τον ένα τόπο στον άλλο που γίνονται μαζί μου, η παρακοή στο πνευματικό πατέρα, η λησμοσύνη της κρίσεως και μερικές φορές η εγκατάλειψης της μοναχικής ζωής. Δικοί μου αντίπαλοι, από τους οποίους τώρα έχω δεθεί, είναι η ψαλμοδία και το εργόχειρο Εχθρική σε μένα είναι και η σκέψη του θανάτου, αλλά εκείνη που μεθανατώνει τελείως είναι η προσευχή, ενωμένη βέβαια με την ελπίδα, με τη βέβαια η ελπίδα των μελών των αγαθών. Για το ποιος όμως εγέννησε την προσευχή, ρωτήσετε την ίδια. Πρόκειται για νίκη, όποιος την κατέκτησε είναι δόκιμος για κάθε καλό έργο.